Στοίχη 16 24 «Ο κύριος προλέγει την τιμωρία των πόλεων της Γαλιλαίας διότι δεν επίστευσαν». 16. «Αλλά προς ποιο να παρομοιάσω την διαστραμμένη αυτήν για η οποία δεν έχει αυτιάδια να ακούει». «Η νομία προς παιδιά νόητα και οκνηρά που κάθενται στι αγοράς τα οποία φωνάζουν δυνατά στους φίλους των και λέγουν». 17. «Σας επέξαμεν χαρούμενα με τον αυλόν και δεν εχορεύσατε». Σα εμιρολογήσαμε και σα είπαμε τραγούδια θλιβερά και δεν εκτυπήσατε τα στήθη και την κεφαλίνη κλαίοντε απαρηγόρητα. 18. Τη γενεά αυτής η άνθρωποι είναι δίστροπη και δεν μπορεί κανεί να του εύρει πουθενά. Διότι ήλθε ο Ιωάννη, ο οποίο ούτε έτρωγεν ούτε έπναιν όπω οι άλλοι άνθρωποι, αλλάζει ασκητικά και είπαν δι' αυτόν. Είναι υποχόνδριο και μελαγχολικό και έχει μέσα του δαιμόνιον. 19. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώγει και πίνει ως εγκρατής αλλά κοινωνικό άνθρωπος και λέγον «Ιδού, άνθρωπος φαγάς και εινοπότης, φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών και θαυμάστη Θεία Σοφία ως δικαία και ως εργαστής σοφό για την σωτηρία των ανθρώπων όχι από όλους όπως τα έπρεπε, αλλά μόνον από τους πράγματι συνετού και πνεύμα Σοφίας έχοντας ανθρώπους». 20. Τότε ήρχεσαν ο Ιησούς να με και να ταλανίζει τα σπόλεις, ίσες οποίες είχαν γίνει τα περισσότερα θαύματά του, διότι δεν μετενόησαν. 21. Αλλοί μόνον εις έχω ραζήν, μόνον εις στα ιδά, διότι εάν είσαι σφημισμένας για την κακίαν τους ιδωλολατρικάς πόλεις τύρων και σιδόνα είχαν γίνει τα μεγάλα θαύματα που έγιναν εσά. Προπολού οι κατοικοί του θα είχαν μετανοήσει και θα εξωτερήκευαν τη συντριβήν διατάς αμαρτίας των, φορούντες σάκον διένδυμα και ρίπτοντες τάκτην επί της κεφαλής των. 22. Σας φαίνεται περιβολικόν τούτο, αλλά σας λέγω ότι κατά την ημέρα τη Κρίσεως οι κάτοικοι τη τύρου και Σιδόνος θα υποστούν ελαφροτέραν τιμωρίαν παρά σεις. 23. Κι εσύ Καπερναούμ που έγινε κατοικία του ενανθρωπίζοντος Κυρίου και δι' αυτό υψώθεις δοξασμένη μέχρι του ουρανού θα καταβιβαστείς εντροπιασμένη μέχρι του Άδου διότι αν είχαν γίνει στα σόδωμα τα μεγάλα θαύματα που έγιναν εισέ δεν θα κατεστρέφοντο αλλά θα μετενόουν οι των και τα σόδωμα θα έμεναν μέχρι τη σήμερον ημέρας. 24. Και αυτό θα φανεί παράδοξο στου κατοίκου σου σας διαβεβαιώ όμως ότι για τους κατοίκους της χώρας των Σοδόμων θα είναι περισσότερον υποφερτή η τιμωρία παρά η κατά την ημέρα της κρίσεως.